Τίτλος. Αναπάντητα ερωτήματα. Όρια γνώσης. Επιστήμης και ανθρώπινης πορεία στο σύγχρονο κόσμο. Με επιφύλαξη των ηθικών δικαιωμάτων του συγγραφέα. Το παρόν έργο διατίθεται υπό την άδεια Creative Commons αναφορά μη εμπορική χρήση όχι παράγωγα. Έργα 4.0 Διεθνές. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διανομή του έργου για μη σκοπούς. Υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ο δημιουργός και δεν γίνονται τροποποιήσεις ή παράγωγα έργα. Για κάθε άλλη χρήση απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια του συγγραφέα. Το έργο αποτελεί πρωτότυπη πνευματική δημιουργία. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι του συγγραφέα και δεν δεσμεύουν κανέναν φορέα ή οργανισμό. Εκτελεστική σύνοψη. Το παρόν έργο. Με τίτλο Αναπάντητα Ερωτήματα.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 Δεν προτείνεται ως ακαδημαϊκό εγχειρίδιο εξειδίκευση, αλλά ως ενιολογικό και θεσμικό πλαίσιο κατανόησης, δομή και βασικοί άξονες. Το βιβλίο οργανώνεται σε τρία κύρια μέρη. Α. Αναπάντητα ερωτήματα της ανθρώπινης πορείας. Εξετάζονται θεμελιώδη ζητήματα φιλοσοφίας, κοινωνικής οργάνωσης και οικονομίας. Αναλύονται έννοιες όπως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 Η συνύπαρξη αυτή τη γνωσιακής αυθονία με τη βαθιά αβεβαιότητα δεν αποτελεί αντίφαση. Αλλά ένδειξη ότι η γνώση δεν εξαντλεί το πεδίο τη κατανόηση. Το παρόν βιβλίο ξεκινά από την παραδοχή ότι τα αναπάντητα ερωτήματα δεν είναι απλώ προσωρινά κενά που αναμένουν συμπλήρωση. Αντίθετα, σε πολλέ περιπτώσει αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών, των επιστήμων και τη ανθρώπινη σκέψη.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 ότι η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος οδηγεί αναπόφευκτα στη σταδιακή εξάλληψη όλων των ερωτημάτων. Η αντίληψη αυτή, αν και ελκυστική, παραγνωρίζει το γεγονός ότι κάθε νέα απάντηση γεννά νέα ερωτήματα, συχνά πιο σύνθετα από τα προηγούμενα. Η τεχνολογία, ιδίως, τείνει να παρουσιάζεται ως ουδέτερο εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Στην πραγματικότητα, όμως,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 το γεγονός αυτό καθιστά την έννοια της προόδου βαθιά αμφιλεγόμενη. Η φιλοσοφία δεν προσφέρει μια τελική απάντηση στο ερώτημα, αλλά αναδεικνύει τη βασική του δυσκολία, χωρίς σαφώς διατυπωμένους σκοπούς και αξίες. Η αλλαγή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως προόδος ούτε ως οπισθοδρόμηση. Το αναπάντητο εδώ δεν είναι ένδειξη αποτυχίας, αλλά υπενθύμηση ότι η κατεύθυνση της ανθρώπινης πορείας δεν είναι αυτονόητη.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 Κοινωνία και οργάνωση. Η κοινωνία δεν είναι απλώς το άθροισμα των ατόμων που τη συγκροτούν. Είναι ένα σύνολο θεσμών, κανόνων, πρακτικών και αφηγήσεων που οργανώνουν τη συλλογική ζωή και καθορίζουν τι θεωρείται αποδεκτό, δίκαιο ή εφικτό. Τα αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν την κοινωνική οργάνωση δεν προκύπτουν από θεωρητική ασάφεια, αλλά από την ένταση ανάμεσα σε ιδανικά και πραγματικότητες. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται τρεις θεμελιώδεις άξονες της σύγχρονης κοινωνίας. Η φύση της δημοκρατίας, η σχέση ανισότητας και συνοχής και ο μετασχηματισμός της κοινωνίας υπό το βάρος της πληροφορίας και της τεχνολογίας. Και στις τρεις περιπτώσεις, τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα όχι επειδή δεν έχουν διατυπωθεί λύσεις, αλλά επειδή καμία λύση δεν είναι ουδέτερη ή οριστική. 3.1 Δημοκρατία. Θεσμός ή διαδικασία. Η δημοκρατία παρουσιάζεται συχνά ως δεδομένος θεσμός. Ένα σύνολο κανόνων, εκλογικών διαδικασιών και συνταγματικών εγγύσεων. Τα οποία θεωρείται ότι διασφαλίζουν τη λαϊκή κυριαρχία. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι η ύπαρξη θεσμών δεν εγγυάται από μόνη στη δημοκρατική λειτουργία. Το αναπάντητο ερώτημα είναι αν η δημοκρατία πρέπει να νοείται πρωτίστως ως σταθερό θεσμό ή ω. Διαρκεί διαδικασία. Αν είναι θεσμός, τότε η έμφαση δίνεται στη θεσμική θωράκιση, στην ομιμότητα και στη συνέχεια. Αν είναι διαδικασία, τότε η δημοκρατία απαιτεί συνεχή συμμετοχή, αμφισβήτηση και ανανέωση. Η διάκριση αυτή δεν είναι ακαδημαϊκή. Σε κοινωνίες όπου η δημοκρατία περιορίζεται στη συμμόρφωση με τυπικές διαδικασίες, παρατηρείται συχνά αποξένωση των πολιτών, μείωση της εμπιστοσύνης και ενίσχυση του κινησμού. Αντίθετα, η αντίληψη της δημοκρατίας ως ζωντανής διαδικασίας συνεπάγεται σύγκρουση, αβεβαιότητα και ενίοτε αστάθεια. Το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Διότι κάθε κοινωνία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη σταθερότητα και τη συμμετοχή. Δεν υπάρχει καθολικό μοντέλο που να επιλύει αυτή την ένταση. Η δημοκρατία δεν κατέχεται, ασκείται. Και η άσκησή της παραμένει πάντα ανολοκλήρωτη. 3,2 ανισότητα και κοινωνική συνοχή. Η ανισότητα αποτελεί διαχρονικό χαρακτηριστικό των κοινωνιών. Αλλά στο σύγχρονο κόσμο αποκτά νέες μορφές και εντάσει. Οικονομικές, εκπαιδευτικές, ψηφιακές και θεσμικές ανισότητες υπάρχουν και αλληλοενισχύονται, δημιουργώντα ρήγματα στη συλλογική συνοχή. Το αναπάντητο ερώτημα δεν είναι αν η ανισότητα υπάρχει, αλλά ποια ανισότητα είναι ανεκτή και με ποια κριτήρια. Η πλήρης ισότητα δεν υπήρξε ποτέ ιστορικά εφικτή, ενώ η πλήρης αποδοχή της ανισότητας υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Οι κοινωνίες επιχειρούν να διαχειριστούν αυτή την ένταση μέσω θεσμών αναδιανομής, κοινωνικών πολιτικών και μηχανισμών ένταξης. Ωστόσο, κάθε τέτοια παρέμβαση συνεπάγεται επιλογές αξιών και προτεραιοτήτων. Η οικονομική αποτελεσματικότητα συχνά συγκρούεται με την κοινωνική δικαιοσύνη. Και η έννοια της ευκαιρίας δεν ταυτίζεται πάντα με την έννοια του αποτελέσματος. Η κοινωνική συνοχή δεν προκύπτει αυτόματα από τη μείωση των ανισοτήτων, αλλά από την αίσθηση κοινή συμμετοχή και δικαιοσύνης. Όταν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας αισθάνονται αποκλεισμένα ή αόρατα, οι θεσμοί χάνουν την ομιμοποίησή τους, ακόμη και αν λειτουργούν τυπικά σωστά. Το ερώτημα για τη σχέση ανισότητα και συνοχή παραμένει αναπάντητο, διότι αφορά όχι μόνο αριθμούς και δείκτες αλλά την ίδια την αντίληψη του εμείς μέσα σε μια κοινωνία. 3,3 κοινωνία της πληροφορίας ή κοινωνία ελέγχου. Η ψηφιακή τεχνολογία υπόσχεται πρόσβαση στη γνώση, διαφάνεια και ενδυνάμωση του ατόμου. Η έννοια της κοινωνίας της πληροφορίας στηρίζεται στην ιδέα ότι η διάχυση της πληροφορίας οδηγεί σε πιο ενημερωμένους πολίτες και πιο Παράλληλα. Όμω. Αναδίεται ένα διαφορετικό πρόσωπο της ίδιας πραγματικότητας. Η συστηματική συλλογή δεδομένων. Η παρακολούθηση συμπεριφορών και η αλγοριθμική διαχείριση της κοινωνικής ζωής. Το ερώτημα είναι αν η σύγχρονη κοινωνία κινείται προς την ενδυνάμωση ή προς τον έλεγχο. Ή αν οι δύο αυτές κατευθύνσεις υπάρχουν αναπόφευκτα. Η πληροφόρηση δεν είναι ουδέτερη. Η επιλογή. Η ταξινόμηση και η ερμηνεία της καθορίζουν τι γίνεται ορατό και τι παραμένει αόρατο. Σε αυτό το πλαίσιο, η γνώση μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως μέσο χειραφέτησης όσο και ως εργαλείο πειθαρχία. Το αναπάντητο ερώτημα δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά τη θεσμική και κοινωνική της ενσωμάτωση. Ποιος ελέγχει τα δεδομένα, με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πώς διασφαλίζεται η λογοδοσία σε συστήματα που λειτουργούν πέρα από την άμεση ανθρώπινη κατανόηση. Η κοινωνία της πληροφορίας κινδυνεύει να μετατραπεί σε κοινωνία ελέγχου όταν η τεχνική αποτελεσματικότητα υπερισχύει της δημοκρατικής διαφάνειας. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό, διότι η ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την ελευθερία δεν έχει προκαθορισμένη λύση. Μεταβατική παρατήρηση τα κοινωνικά ερωτήματα που εξετάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο δείχνουν ότι η οργάνωση της συλλογική ζωής δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, αλλά συνεχής διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή και η πληροφορία δεν αποτελούν σταθερές καταστάσεις, αλλά δυναμικά πεδία έντασης. Στο επόμενο κεφάλαιο, η ανάλυση μετατοπίζεται στην οικονομία και την εργασία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 Ασταθήσει η άνοισα κατανεμημένη. Η αύξηση της παραγωγικότητας δεν συνοδεύεται αναγκαστικά από μείωση του χρόνου εργασίας ή από βελτίωση των συνθηκών. Παράλληλα, η εργασία παραλληλα η εργασια την να αποσυνδέεται από την ασφάλεια. Προσωρινές συμβάσεις. Εργασία κατά παραγγελία και αλγοριθμική αξιολόγηση δημιουργούν νέες μορφές εξάρτησης και αβεβαιότητας.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 Εργασίες που στηρίζουν τη συλλογική ζωή, φροντίδα, εκπαίδευση, κοινωνική συνοχή, συχνά υποτιμώνται οικονομικά, ενώ δραστηριότητες με αμφίβολη κοινωνική συνεισφορά απολαμβάνουν υψηλές αμοιβές. Η αντίφαση αυτή δεν μπορεί να επιληθεί μόνο με μηχανισμούς αγοράς. Αφορά βαθύτερες επιλογές για το τι αναγνωρίζεται, τι επιβραβεύεται και τι θεωρείται ουσιώδες για τη λειτουργία της κοινωνίας. Το χρήμα.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 αλλά εξίσου καθοριστικό τρόπο στο πεδίο της επιστήμης. Μέρος Β. Τα αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα. Κεφάλαιο 5. Τι είναι επιστημονικό ερώτημα. Η μετάβαση από τα ερωτήματα της κοινωνίας και της ανθρώπινης πορείας στα ερωτήματα της επιστήμης. Απαιτεί μια κρίσιμη διευκρίνηση. Όχι κάθε ερώτημα μπορεί να αποτελέσει επιστημονικό ερώτημα. Και όχι κάθε επιστημονικό ερώτημα μπορεί να απαντηθεί με τον ίδιο τρόπο. Η επιστήμη δεν είναι απλώς ένα σύνολο γνώσεων, αλλά μια συγκεκριμένη μορφή ερωτηματοθέτησης, με κανόνες, περιορισμούς και μεθοδολογικές δεσμεύσεις. Το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στο να ορίσει τι καθιστά ένα ερώτημα επιστημονικό. Πώς οργανώνεται η επιστημονική γνώση μέσα από θεωρίες και μοντέλα. Και πότε ένα ερώτημα πάβει να μπορεί να απαντηθεί επιστημονικά χωρίς να χάνει τη σημασία του. 5,1 θεωρία, μοντέλο, υπόθεση. Στην επιστημονική πρακτική, οι όροι θεωρία, μοντέλο και υπόθεση χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά στην καθημερινή γλώσσα. Στην πραγματικότητα, όμως, αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα γνώσης και εξήγηση. Η υπόθεση αποτελεί μια συγκεκριμένη. Ελέγξιμη πρόταση για τη σχέση μεταξύ φαινομένων. Διατυπώνεται με τρόπο που να μπορεί να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί μέσω παρατήρησης ή πειράματος. Η υπόθεση είναι το σημείο εκκίνησης της επιστημονικής διερεύνησης. Αλλά από μόνη της δεν συγκροτεί γνώση. Το μοντέλο είναι μια απλοποιημένη αναπαράσταση της πραγματικότητας. Δεν στοχεύει στην πλήρη περιγραφή, αλλά στην κατανόηση συγκεκριμένων πτυχών ενός φαινομένου. Τα μοντέλα ενσωματώνουν παραδοχές, Αφαιρούν πολυπλοκότητα και επιτρέπουν προβλέψει εντό συγκεκριμένων ορίων. Η χρησιμότητά τους δεν εξαρτάται από την αλήθεια τους, αλλά από την επεξηγηματική και προβλεπτική τους ισχύ. Η θεωρία αποτελεί το πιο σύνθετο επίπεδο. Ενωποιεί πολλαπλά μοντέλα και υποθέσει σε ένα συνεκτικό πλαίσιο, προσφέροντα γενικευμένη ερμηνεία φαινομένων. Μια επιστημονική θεωρία δεν είναι η αλλά αποτέλεσμα μακρόχρονης ερευνητικής διαδικασίας. Συνεχούς ελέγχου και αναθεώρησης. Ένα επιστημονικό ερώτημα τοποθετείται πάντα σε σχέση με αυτά τα επίπεδα. Δεν εωρείται στο κενό, προκύπτει από τα όρια. Τι ασυνέπειε ή τα κενά ενός υπάρχοντος θεωρητικού πλαισίου. 5,2 η έννοια της επιστημονικής πληρότητα. Συχνά γίνεται λόγος για πλήρη ή ελληπή επιστημονική γνώση. Η έννοια της επιστημονικής πληρότητας. Όμως, είναι πιο σύνθετη από όσο φαίνεται. Δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε τα πάντα. Ούτε ότι μια θεωρία εξηγεί κάθε δυνατή όψη της πραγματικότητας. Επιστημονική πληρότητα σημαίνει ότι, εντός ενός συγκεκριμένου πλαισίου, οι βασικές έννοιες ορίζονται με σαφήνεια. Οι σχέσεις μεταξύ τους είναι συνεκτικές. Και οι προβλέψεις ή εξηγήσεις που προκύπτουν είναι ελέγξιμες. Μια θεωρία μπορεί να είναι επιστημονικά πλήρης και ταυτόχρονα περιορισμένη. Ισχύει σε συγκεκριμένες κλίμακες, συνθήκες ή επίπεδα ανάλυσης. Όταν επιχειρείται η ισχύει που της πέρα επίπεδα ανάλυση. μια αυτά τα όρια, προκύπτουν αντιφάσεις και αναπάντητα ερωτήματα. Το πλήθος των θεωριών σε ένα επιστημονικό πεδίο δεν αποτελεί ένδειξη σύγχυσης. Αλλά συχνά ένδειξη οριμότητας και έντασης. Ανταγωνιστικές θεωρίες συνυπάρχουν όταν τα διαθέσιμα δεδομένα επιτρέπουν περισσότερες από μία. Συνεπώς ερμηνείες. Η επιστήμη δεν επιλέγει θεωρίες με βάση την αισθητική ή την απλότητα μόνο. Αλλά με βάση τη συνολική τους απόδοση. Το αναπάντητο επιστημονικό ερώτημα αναδύεται συχνά ακριβώ σε αυτά τα σημεία. Εκεί όπου οι θεωρίες είναι επαρκείς αλλά όχι ενωποιημένες, ισχυρές, αλλά όχι καθολικές. 5,3 πότε ένα ερώτημα δεν απαντιέται επιστημονικά. Ένα κρίσιμο, αλλά συχνά παραγνωρισμένο ζήτημα είναι ότι ορισμένα ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν επιστημονικά. Όχι επειδή είναι άνευ νοήματος, αλλά επειδή υπερβαίνουν τα όρια της επιστημονικής μεθόδου. Ένα ερώτημα πάβει να μπορεί να απαντηθεί επιστημονικά όταν... Δεν μπορεί να διατυπωθεί με ελέγξιμου όρου. Δεν επιδέχεται διάψευση. Ή απαιτεί αξιακές κρίσεις που δεν προκύπτουν από εμπειρικά δεδομένα. Ερωτήματα για το νόημα της ζωής. Την ηθική αξία μιας πράξης ή τον τελικό σκοπό της φύσης δεν είναι επιστημονικά ερωτήματα. Παρότι είναι απολύτως θεμελιώδη, η μεταφορά του στο επιστημονικό πεδίο οδηγεί συχνά όχι σε οριστικές απαντήσεις αλλά στη γέννηση νέων, επιμέρους και συχνά αναπάντητων ερωτημάτων. Ακόμη και εντός της επιστήμης, υπάρχουν όρια που δεν σχετίζονται με την άγνοια, αλλά με τη δομή της γνώσης, η αδυναμία ταυτόχρονης πλήρους περιγραφής ορισμένων φαινομένων. Τα θεωρητικά αδιέξοδα και η μεθοδολογική περιορισμή δεν είναι προσωρινά εμπόδια, αλλά ενδείξεις ορίων. Η αναγνώριση αυτών των ορίων δεν μειώνει την επιστήμη, την προστατεύει από την προστατεύει από την άκρητη επέκταση πέρα από τα μεθοδολογικά της όρια και τη μετατροπή της από μέθοδο γνώση σε σύστημα καθολικών απαντήσεων. Μεταβατική παρατήρηση. Η κατανόηση του τι συνιστά επιστημονικό ερώτημα είναι απαραίτητη για να προσεγγιστούν με σοβαρότητα τα αναπάντητα επιστημονικά ζητήματα που ακολουθούν. Μόνο όταν διακρίνουμε τα επίπεδα γνώσης, τα όρια των θεωριών και τις δυνατότητες της μεθόδου μπορούμε να συζητήσουμε ουσιαστικά για τα ανοιχτά προβλήματα της επιστήμης. Στο επόμενο κεφάλαιο, η ανάλυση εστιάζει στις φυσικές επιστήμες, όπου τα αναπάντητα ερωτήματα δεν είναι απλώς θεωρητικά, αλλά αγγίζουν τη θεμελιώδη δομή της πραγματικότητας. Μέρος β. Τα αναπάντητα επιστημονικά ερωτήματα συνέχεια.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 Στον πυρήνα τη σύγχρονης φυσική συναντά κανείς ορισμένα από τα πιο ανθεκτικά αναπάντητα ερωτήματα. Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι περιφερειακά. Αφορούν τη σύσταση του σύμπαντος, τη συμβατότητα των θεμελιωδών θεωριών και τα ίδια τα όρια της παρατήρησης και της μέτρησης. Η ύπαρξή τους δεν αποδυναμώνει τη φυσική, αντιθέτως, αποκαλύπτει τα σημεία όπου η γνώση αγγίζει τα όρια της.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 Αναπαραγόμενο και εξελισσόμενο σύστημα από άβια ύλη. Παρά τις σημαντικές πρόοδους τη χημεία, τη μοριακή βιολογία και τη γεωεπιστήμη, η απάντηση παραμένει ανοιχτή. Υπάρχουν σενάρια που περιγράφουν πιθανούς μηχανισμούς, αυτοργανωμένε χημικές δομές, μόρια με καταλυτικές ιδιότητες, πρωτοκυταρικές μορφές. Ωστόσο,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 Περιλαμβάνει πρόθεση, πλαίσιο, σημασία και συχνά βιωματική διάσταση. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προσωμιώνει πτυχέ τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Αλλά δεν είναι σαφέ αν και πώ αυτέ οι προσωμιώσει αντιστοιχούν σε κατανόηση. Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό όχι επειδή οι υπολογιστικέ μέθοδοι είναι ανεπαρκεί, αλλά επειδή δεν γνωρίζουμε αν η κατανόηση είναι ιδιότητα που μπορεί να περιγραφεί πλήρω. Υπολογιστικά ή αν απαιτεί διαφορετικό ενοιολογικό πλαίσιο. 8,2 όρια υπολογισμότητας. Ο υπολογισμός συχνά αντιμετωπίζεται ως καθολικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Η αύξηση της ενιολογικό ισχύος δημιουργεί την την ότι κάθε πρόβλημα είναι αργά ή γρήγορα. Υπολογίσιμο. Ωστόσο, η ίδια η θεωρία του υπολογισμού θέτει σαφή όρια σε αυτή την αντίληψη.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 Την τεχνολογία και τον υπολογισμό. Η πορεία αυτή δεν είχε ως στόχο την εξάντληση των θεμάτων ούτε την παροχή οριστικών απαντήσεων. Αντίθετα, επιδίωξε τη συστηματική χαρτογράφηση των ορίων μέσα στα οποία συγκροτείται η σύγχρονη γνώση και λαμβάνονται οι συλλογικές αποφάσεις. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι τα αναπάντητα ερωτήματα δεν αποτελούν Παθολογία της γνώσης αλλά δομικό τη στοιχείο, η επιστήμη προχωρά ακριβώς επειδή εντοπίζει τα σημεία όπου οι υπάρχουσες θεωρίες. Τα μοντέλα και οι μέθοδοι δεν επαρκούν. Η κοινωνία, αντίστοιχα, εξελίσσεται μέσα από τη διαρκή διαπραγμάτευση αξιών, σκοπών και ορίων, όχι μέσω της εξάλληψης της αβεβαιότητας. Η διάκριση ανάμεσα στα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί και σε εκείνα που δεν μπορούν να... Απαντηθούν με τους ίδιους όρους αποδείχθηκε κρίσιμη. Η σύγχυση αυτών των κατηγοριών οδηγεί είτε σε υπερεκτίμηση της τεχνολογικής και επιστημονικής ισχύω είτε σε αδικαιολόγητη απαξίωση της γνώσης. Το έργο αυτό υποστηρίζει ότι η οριμότητα της σκέψης έγκυται ακριβώς στην ικανότητα διάκρισης των ορίων, όχι στην άρνησή τους. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνάντηση της επιστήμης με την κοινωνία. Εκεί, τα αναπάντητα ερωτήματα αποκτούν θεσμική, πολιτική και ηθική βαρύτητα. Η επιστημονική γνώση μπορεί να ενημερώνει τις αποφάσεις, αλλά δεν μπορεί να υποκαθιστά τη δημοκρατική ευθύνη. Η τεχνολογία μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες δράσης, αλλά δεν μπορεί να καθορίσει τους σκοπούς της. Η μετατόπιση αυτών των αποφάσεων σε τεχνικά συστήματα ή ειδικού φορείς δεν εξαλείφει τα ερωτήματα. Απλώς τα καθιστά λιγότερο ορατά. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευθύνη της γνώσης αναδεικνύεται ως κεντρικό ζήτημα. Η παραγωγή, η διάχυση και η εφαρμογή της γνώσης δεν είναι ουδέτερες διαδικασίες. Ενσωματώνουν προτεραιότητες, αποκλισμούς και συνέπειες που απαιτούν θεσμική λογοδοσία και κοινωνικό έλεγχο. Η επίκληση της ουδετερότητας, είτε της επιστήμης είτε της τεχνολογίας. Δεν απαλάσει από την ευθύνη, αντίθετα. Συχνά την αποκρύπτει. Ο επίλογος αυτός δεν επιδιώκει να κλείσει τη συζήτηση. Σκοπός του είναι να καταστήσει σαφές ότι η συνύπαρξη με τα αναπάντητα ερωτήματα δεν αποτελεί αδυναμία του σύγχρονου κόσμου, αλλά προϋπόθεση θεσμικής και γνωσιακής οριμότητας. Κοινωνίες που αναγνωρίζουν τα όρια του είναι σε θέση να σχεδιάζουν με μεγαλύτερη πρόνοητικοτητά. Να διορθώνουν τα σφάλματά τους και να αποφεύγουν τη μετατροπή της γνώσης σε εργαλείο αυθαίρετης εξουσίας. Εν τέλει, το ερώτημα δεν είναι αν τα αναπάντητα θα εξαφανιστούν. Αλλά πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Αν θα επιχειρήσουμε να τα καλύψουμε με απλουστευτικές βεβαιότητες ή αν θα τα εντάξουμε συνειδητά. Στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Αποφασίζουμε και δρούμε. Το δεύτερο μονοπάτι είναι πιο απαιτητικό αλλά και πιο συμβατό με τις αξίες της επιστημονικής ακεραιότητας, της δημοκρατικής ευθύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Με αυτή τη θέση, το έργο ολοκληρώνεται όχι ως κατάλογος ανοιχτών προβλημάτων, αλλά ως πλαίσιο σκέψης. Ένα πλαίσιο που δεν υπόσχεται βεβαιότητα, αλλά προτείνει σαφήνεια, διάκριση και υπευθυνότητα απέναντι σε έναν κόσμο που παραμένει αναπόφευκτα, Ανοιχτό.